Ρωτάω! Πώ θα ήταν η κατάσταση αν αυτή εδώ η κυβέρνηση δεν υπήρχε. Μάλλον καλύτερα, σίγουρα καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα. Διαλέγετε και απαντάτε. Α, β, γ, όλα τα παραπάνω Δέτα. Είναι το ερώτημα που απευθείνε ο Άργηνοπουλο. Βουλευτής Β' Αθήνα τη Νέα Δημοκρατία. Λε και δεν ξέρει την απάντηση ή δεν ξέρει ότι τέτοια ερωτήματα δεν πρέπει να τα απευθύνει στον κόσμο γιατί ενεργοποιούνται τα ανακλαστικά. Είναι και στην κατρακύλα της, τη δημοσκοπική και την υπόλοιπη και την άλλη μάλλον η Νέα Δημοκρατία οπότε τέτοια θέματα δεν τα θέτει, δεν τα ρώτα. έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα την ψηλοτελευταία του Ιανουαρίου του 2014 μιας χρονιάς που θα έχει εξελίξει έχουν αρχίσει ήδη πανικοί στην κυβέρνηση στο Πασόκ, στο Σαμαρά μέχρι και με το αν είναι χριστιανός αν είναι θρησκευάμενος ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι και τέτοια θέματα κομικά τελείως Και να ρωτάνε οι βουλευτέ και η Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί αν πιστεύει στο Θεό. Και διάφορο, ένα ωραίο πλαίσιο, πολύ λογικό και πολύ ουσιαστικό πάνω απ' όλα. Και είμαστε ακόμη, θέλουμε πέντε μήνε μέχρι 4,5 μέχρι να γίνουν οι ευρωεκλογέ. Εκτό αν έχουμε στην πορεία και κάτι άλλο με τη βοήθεια πάντα του Θεού, γιατί ο Πρωθυπουργό που έχει καταστρέψει τη χώρα μαζί με τον Βενιζέλο, Αντώνη Σαμαράς πιστεύει στο Θεό, να το ξέρετε. Αυτοί που πιστεύουν στο Θεό κάνουν αυτά που ζούμε. Αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό είναι ένα θέμα να αποδειχθεί και από ό,τι φαίνεται θα αποδειχθεί. Ο κύριος Χατζηδάκης προφανώ πιστεύει στο Θεό για να είναι και με τον Σαμαρά. Ο κύριος Χατζηδάκης λέει τι δεν θέλουν να είναι και ποιά τι, τι είναι οι δύο κατηγορίες. Τι μία από τις δύο το έχουν καταφέρει. Εμείς από την πλευρά μα δεν θέλουμε να είμαστε yes men της Τρόικα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε να είμαστε και οι ήρωες του ενός μηνό. Ερώτηση, ναι, ναι, ναι. τι είναι η Γερμανιβόδια είναι Το σκυλάκι μου που εγώ το έχω, τι θα το κάνω Εμείς από την πλευρά μας δεν θέλουμε να είμαστε ηγές yes μεν της Τρόικα. Δηλαδή, αν θέλανε, τι ακριβώ θα συνέβαινε. Λέω ο Χατζηδάκη, δεν θέλουν να είναι ήρωε, δεν είναι έτσι κι αλλιώ. Είπαμε ένα από τα δύο το έχουν πιάσει. Αυτό το δεύτερο εδώ που δεν το θέλουν, το έχουν καταφέρει απολύτως Τόσο πολύ που πιο πολύ τρέμουν οι Γερμανοί, η Μέρκελ και οι γνωστέ τράπεζε και οι μεγάλε επιχειρήσει, οι ευρωπαϊκέ και παγκόσμιες μην γίνουν εκλογέ στην Ελλάδα παρά ο Σαμαρά. Πιο πολύ ευχεται να τι χάσει ο Σαμαρά παρά η Μέρκελ και όλοι οι υπόλοιποι που θα βρουν ξανά τόσο. Πρόθυμους. Μπορεί και οι επόμενοι να είναι, αλλά προ το παρόν δεν το ξέρουμε. Δείχνουν ότι δεν θα είναι και δεν θα βάλουν την υπογραφή. Αλλά αυτά θα τα δούμε μέχρι το τέλο τη χρονιά. Θα ξέρουμε περίπου σε τι είναι πρόθυμο να υπογράψει ο επόμενο και τι δεν θα υπογράψει. Και πάντα κάποιο δεν υπογράφει όταν έχει και κόσμο και λαό από πίσω. Όταν δεν έχει κόσμο και λαό, υπογράφει ό,τι του βάλουν μπροστά του και πολλέ φορέ υπογράφει και χωρί να του έχουν βάλει μπροστά του το άδειο τραπέζι από ταχύτητα όπω κάνουν τούτη εδώ. Τα ξενοδοχεία, τι θέλατε και πήγατε κάποιοι, δεν ισχύει η εικόνα που περιγράφει ο Άδωνης, δεν γέμισαν όλα τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, αλλά όμως υπήρχε μια κίνηση στα Χριστούγεννα. Τι θέλατε και το κάνατε αυτό, του δώσατε αφορμή. Καλά, δεν έχουμε λεφτά, αλλά επιμένει τα Χριστούγεννα δεν υπήρχε ένα δωμάτιο σε κανένα από αυτά τα κέντρα, κύριε Παπαδάκη. Εντάξει, δάξτε, τι λόγος πληρότητα 100% κύριε Παπαδάκη. Τρεις μέρες το χρόνο, προκύπτει. κύριε Τρεις μέρες το χρόνο. Τρεις μέρες το χρόνο. Δεν είναι ο ότι έχει ο Πώς θέλω να την παρουσιάζουμε το πρωί με το βράδυ Ερώτηση ναι, ναι, ναι. Τι είναι η Γερμανιβόδια είναι Υπάρχει κόσμος που έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα Είναι αληθές αυτό το Και ολοένα το και το περισσότερος αυτό. Σας ρωτάω πώς θα ήταν η κατάσταση αν αυτή εδώ η κυβέρνηση δεν υπήρχε. Θα το δούμε σε μερικούς μήνες. Μη βιάζεστε, θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Η αρχιτική άνοιξη σιγά σιγά και ο χειμώνας μέχρι τώρα άνοιξη ήταν. Θα τα δούμε όλα αυτά στον χρόνο του. Ο Άδωνης έκανε την παρατήρηση για τα γεμάτα 100% πληρότητα. Δεν ισχύει αυτό αλλά δεν έχει, σημασία. δεν έχει σημασία να διαψεύδει κανείς τον Άδων ή να... Προσπαθεί να απαντήσει τα επιχειρήματα που θέτει ο Άδωνη. Τον ακούμε όπω είναι, τον δεχόμαστε όπω είναι, στοργική κοινωνία και προχωράμε παραπέρα. Ποιο είναι το παραπέρα, Ότι πάλι ο Άδωνη είπε, αν ρωτούσαμε τον κόσμο για το μνημόνιο, θα συμφωνούσε ο κόσμο σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 80%, ε, υπέρ του μνημονίου. Η ερώτηση, όσο θα το ακούμε, γιατί δεν τον ρωτάμε και δεν τον ρωτήσαμε, αλλά δεν τον ρωτάμε τώρα τον κόσμο για το μνημόνιο. Εγώ νομίζω ότι αν κάναμε κάποτε μια ψύχρεμη κουβέντα για το τι γράφετε μέσα σε αυτό το επάρατο κείμενο που λέγεται μνημόνιο. Χωρί να λέμε ότι είναι το μνημόνιο. Και ρωτάγαμε τον κόσμο και του ελευθερατέ σα εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτά που είναι γραμμένα εκεί πέρα μέσα, θα διαπιστώνονται σε ένα ποσοστό 75 με 80% κανένα μα δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει. Βλέπετε είναι η διαφορά, Ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι η Γερμανοί βόδια, Είναι. Το σκυλάκι μου που εγώ το έχω, Τι θα το κάνω. Τι θα το κάνει, ξέρει φόρο, Γιατί δεν τα παίρνουμε από αυτού που πρέπει να τα πληρώνουν. Το σκυλάκι του και την αγωνία του την εκφράζει ο Μάκη Βορύδη. Ε, το κόσμο θα συμφωνούσε με το μνημόνιο, το είπε ο Άδωνη Γεωργιάδη. Βεβαίω θα συμφωνούσε. Ποιο δεν συμφωνεί με το να χάσει τη δουλειά του, μάλιστα 1,5 εκατομμύριο πρόθυμοι έχουν βρεθεί επισήμω οι υπόλοιποι υποψήφοι. Ποιο δεν θα συμφωνήσει να του κοπεί ο μισθό. Ποιο δεν θα συμφωνήσει να μην πέσουν οι τιμέ ενώ του χεικοπεί ο μισθό τα τρόφιμα και σε όλα τα υπόλοιπα. Ποιο δεν θα συμφωνήσει να κλείσει το μαγαζί του αυτή η φυλακή και να βάλει ένα ωραίο λουκέτο. Αυτά είναι δύο-τρία. Ποιο δεν θα συμφωνήσει να είναι άρρωστος, να μην βρίσκει φάρμακα. Ποιο-ποιο δεν θα συμφωνεί σε κινητικότητε και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτά είναι 4-5 από αυτά που προβλέπει το μνημόνιο. Και σύμφωνα με τη λογική άδωνη, το 80% του κόσμου, αν είχε ερωτηθεί και αν είχαμε μιλήσει ψύχρεμα, θα είχε συμφωνήσει. Πολύ σωστή και αυτή η άποψη. Το τελευταίο που είπε για του φόρου είναι τη κυρία φωνή, είναι τη κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία, Πολύ αγαπημένη μα γενικώ εδώ στην εκπομπή και όχι μόνο και στην τηλεοπτική κυρίω. Η Άννα θέλοντα να πείσει και να πει. Ότι αυτοί βιάζονται να τελειώσουν τα βάσανα του ελληνικού λαού, χρησιμοποίησε ένα επιχείρημα που αποδεικνύει πώ ακριβώ έχουν λειτουργήσει αυτοί που έχουν φέρει το μνημόνιο. Βιάζομαι να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Φυσικά και βιάζομαι. Όλοι βιαζόμαστε. Κι εγώ δεν βιάζομαι μόνο σαν πολίτη, βιάζομαι και σαν βουλευτή. Γιατί εγώ είμαι αυτή που λέω το δυσάρεστο νέο ότι φόρο. Γιατί δεν τα από αυτού που πρέπει να τα Ναι, ναι, ναι. Τι είναι η Γερμανίδα, είναι το σκυλάκι μου που εγώ το έχω. Τι θα το κάνω. Εγώ είμαι αυτή που λέω το δυσάρεστο νέο. Ότι ξέρει τι, φόρο. Γιατί δεν τα παίρνουμε από αυτού που πρέπει να τα πληρώνουν. Τι σωστό επιχείρημα, μάλλον δεν είναι επιχείρημα. Διαπίστωση τη ξέφυγε προφανώ γιατί θέλει να αλλάξουν όλα τα πράγματα, επειδή κάνει αυτό, ότι τα παίρνουμε από αυτού που δεν μπορούμε. Τα παίρνουμε από κάποιου γιατί δεν μπορούμε να τα πάρουμε από αυτού που πρέπει να τα παίρνουμε. Μια κοινική ομολογία από την αγαπημένη μα βουλευτή. Παλιότερα το είχε, παλιότερα, Πριν 15 μέρε το είχε διατυπώσει λίγο πιο κομψά. Να γίνει ό,τι πρέπει για να γυρίσουν τα χρήματα πίσω Δεν είναι μόνο να τους στείλουμε φυλακή Να πάρουμε και τα χρήματα Το πρόβλημα της χώρας είναι και δημοσιονομικό Ο κύριος Βίτσα λέει Αλλά εγώ εγώ είμαι αυτή που λέω στον κόσμο Ότι ξέρεις δεν υπάρχουν χρήματα Και γι' αυτό πρέπει να στα πάρουμε από την τσέπη σου Δεν υπάρχουν χρήματα Και γι' αυτό πρέπει να στα πάρουμε από την τσέπη σου Για σένα Κώστα Δεν υπάρχουν χρήματα και γι' αυτό πρέπει να τα πάρουμε από την τσέπη σου. Κώστα. <μιλίου> Τυχερέ Κώστα. Στα έχουν πάρει όλα. Και για το δικό σου καλό, όπως είχε πει στον Ενικό Πότε, ήταν πριν δύο-τρει-πέντε Δευτέρε. Έχει περάσει καιρό. Έτσι λοιπόν ο Τσίπρας είναι άθεος Πώ θα μα κυβερνήσει ένα άθεο, ενώ με του Χριστιανού έχουμε δει μόνο καλό. Με τη βοήθεια του Θεού, βεβαίω, με τι προσευχέ που κάνουν. Όλα αυτά τα προβλεπόμενα, διότι πρέπει από κάτω και το πλήθο να έχει έναν οικείο, να βλέπει ένα οικείο πρόσωπο να ξέρει τι ακριβώς εμπιστεύεται και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει θα πάρουμε στον χριστιανό πρωθυπουργό τον έχουμε πάρει και παλιότερα να επικοινωνήσουμε μαζί του για να το αποκαλύψουμε εμείς που ξέρουμε ως αριστεροί κι εμείς και όχι μόνο τι ακριβώς παίζει και τι πιστεύει ένας αριστερός Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου Αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός της χώρας συνομιλεί με το Θεό Παρακαλώ, περιμένετε. Είστε συνδεδεμένος με το Μέγαρο Μαξίμου. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργό ακούει καμπάνες. Παρακαλώ, περιμένετε. Είστε συνδεδεμένος με το Μέγαρο Μαξίμου. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Αυτή την ώρα, ο προθυπουργός της χώρας συνομιλεί και με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας αύριο. Θα κάνουμε άλλη μια απόπειρα, αύριο. Αυτά με το Μέγαρο Μαξίμου, εδώ είναι η κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για ευχές, σήμερα όλοι χριστιανοί γιορτάζουμε τον Όσιο Την μπελατεία μόνο για τους άλλου. και εμείς χριστιανοί είμαστε, έτσι έχουμε βασφτιστεί έτσι έχουμε μεγαλώσει πιο σημαντική, γιορτή. πιο σημαντική γιορτή λοιπόν γιορτάζει η φύση και, και... και η πλάση και η γενέθλη όλα μαζί ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για όλα αυτά που λέτε εδώ όποιος θέλει να μιλήσει με τον Αποστόλη για θέματα γνωστά, όχι γιορτεινά, για όλα τα υπόλοιπα στο 211-208-200 Μέλη, e στέλνετε στη διεύθυνση του και όποιο θέλει να στείλει μήνυμα από κινητό, γραφειρή, αλλά αφήνει οτιδήποτε θελήσει μετά και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο και φωνάζει. Γενικότερα μιλάει, τοποθετείται για θέματα που τον καίνε και αυτόν, όπω όλου δηλαδή. Και με τη βοήθεια του Θεού θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού, γιατί βρισκόμαστε όλοι σε πόλεμο επιβίωση. Και όπω ξέρετε, όλοι προσεύχονται. Τα καταφέρουμε με την βοήθεια του Θεού. Πάμε! Στο τον ρε παιδιά, τα τοφόρτ! Δεν θέλω να μου μιλάτε, να κάνω τους ταβρού! Ερώτηση: Το σκυλάκι μου που εγώ το έχω! Τον πρωθυπουργό! Τι θα το κάνω? Ναι, ναι, ναι. Τι είναι η Γερμανιβόδια είναι Σας ρωτάω Πως θα ήταν η κατάσταση Αν αυτή εδώ η κυβένηση δεν υπήρχε Ναι. Το σκυλάκι μου που εγώ το έχω. Τον Πρωθυπουργό! Τι θα το κάνω, Λέει εδώ ένα ακροάτη. Όσο για το σκυλί του πάγκαλου, υπάρχουν δύο λύσει. Ή να το τοποθετήσει, λέει εκεί που ξέρει, ή να το καταπιεί. Δεν είναι ο πάγκαλου, είναι ο Βορίδη. Η φωνή που ακούμε είναι ο Βορίδη. Οπότε έκανε λάθο συνειρμό. Ο Βορίδη να καταπιεί σκυλί, όχι. Να το κόψει σε τεμάχια, να το βάλει στο καταψύκτη για να το έχει συζητήσει πολλέ πολύ πιθανό και είναι ίσω και μία. Λύση. Έχετε ακούσει την είδηση, παίζει και πρώτη από χτε το βράδυ, ότι το Συμβούλιο τη Επικρατεία έκριναν τι συνταγματικέ Τις περικοπές που επιβλήθηκαν το 2012 στου εν όλους Αυτό έχει δημιουργήσει ένα άλλο. Πώ θα τον παλώσουν, τι θα γίνει, πώ θα λειτουργήσει η κυβέρνηση, γιατί ένα άλλο θεσμό αποφάσισε αυτό που αποφάσισε. Ερωτήθηκε ο Υπουργό Υγεία. Συνήθω λέμε σε τέτοιε περιπτώσει του Πολυκλασικού ότι σεβόμαστε τι αποφάσει τη δικαιοσύνη, είναι ανεξάρτητη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Τελειώσαν αυτά. Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει ούτε θεσμό, ούτε ανεξαρτησία, ούτε δικαιοσύνη. Ακούστε τι ακριβώ απάντησε ο Άδωνη. Όσε δικαστικέ αποφάσει και να βγουν. 200. Όλοι οι Έλληνες να βαράμε το κεφάλι μα στον δρόμο. Λεφτά δεν θα γεννήσουμε. Όχι, μπορούμε. Τι σημασία και αν υπάρχει δικαιοσύνη. Γιατί να πάει κάποιο τότε στη δικαιοσύνη, αφού και να βγει απόφαση δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Και μου αρέσει τώρα που το οικονομικό επιτελείο σκέφτεται πώ θα βρει. Βλέπω εδώ στην είδηση τι θα κάνει και ο Στουρνάρα με του επιτελεί του και του νομικού συμβούλου, εξετάζουν τρόπου αναστολή τη. Ενώ μια αντίστοιχη δήλωση είχε κάνει και ο Στουρνάρα όταν είχε βγει απόφαση δικαστική πάλι για το Χαράτσι. Την είχε αγνοήσει, γράψει όπω λέμε, κανονικά, και είχε προχωρήσει από εκεί και πέρα. Άλλωστε και το ίδιο το Σύνταγμα δεν τηρείται. Βασικά άρθρα του Συντάγματο δεν έχουν τηρηθεί από την αρχή του μνημονίου, από το πώ μπήκαμε και στην πορεία. Και βασικέ αρχέ του Συντάγματο και τη Δημοκρατία. Επίση, δεν τηρούνται όπω είναι η ισονομία, η δωρεάν παιδεία για όλου, η δωρεάν υγεία, ειδικά στα δύσκολα για όλου. Τίποτα απ' όλα. Το μόνο που υπάρχει είναι μια κυβέρνηση που έχει βγει με μειοψηφία, κυβερνάει με μειοψηφία, κυβερνάει αυταρχικά, αλλά επειδή έχει το ok των ξένων, λειτουργεί πάνω σε έναν ολόκληρο λαό με διάφορε προφάσει, εκβιασμού και διλήμματα τα οποία όσο περνάνε οι μέρε και πηγαίνουμε προ τι εκλογέ θα γίνονται και πιο χοντρά. Ευτυχώ όμω έχουμε την Εκκλησία, όπω λέει και ο άνθιμος, και δεν έχουμε επαναστατήσει και εξεγερθεί. Ελέχθη μάλιστα από κάπου, από μια δηλαδή πλευρά Ελλήνων ναι, ναι. πολιτικών ενδιανομένων που έχουν επιδιώξει ότι η Εκκλησία μας έκαμε ζημιά με τη μεγάλη προσφορά της στο λαό, διότι αν δεν υπήρχε η Εκκλησία θα είχε εξεγερθεί ο λαός και θα είχαμε εξελίξεις. Έδωσε ένα ακροατή, ο γνωστό Λουδοβίκος λέει: Γιατί δεν καταργούν και το Συμβούλιο τη Επικρατεία όπω έκαναν και με την ΕΡΤ. Λογικό είναι. Δεν ξέρω, δεν έχει και πολλού υπαλλήλου, δεν έχει δυόμισι οπότε δεν προσφέρει και πολλά στην κινητικότητα. Αλλά είναι μια καλή λύση. Γενικώ η δικαιοσύνη, εφόσον και στα καλά τη όταν λειτουργούσε, δεν απέδιδε. Όχι ότι δεν ήθελαν οι άνθρωποι, αλλά έτσι όπω λειτουργούσε, χωρί να έχουν του γραμματείς, χωρί την υποδομή και με την αργοπορία τη εκδίκαση των υποθέσεων μετά από 5-10 χρόνια, δεν έχει νόημα όλο αυτό. Μια δημοκρατία, όποια δημοκρατία, από εδώ ή από εκεί, το βασικό τη πυλώνας είναι η απόδοση δικαιοσύνη. Αν κλονιστεί αυτό όπω έχει κλονιστεί, όλα τα υπόλοιπα έχουν πολύ μικρότερη σημασία. Μετά από όλα αυτά έρχεται. Α, η δικαιοσύνη όμω λειτουργήσε στην περίπτωση του Παστίτσιου, του Φίλιπου Λοίζου, 27 χρονος πολύ ταλαντούχος που μέσα από το διαδίκτυο είχε την μορφή και την ταμπέλα, έτσι το είχε, μια σατυρική προσέγγιση. Ο Γέρον Παστίτσιο, έτσι λεγόταν, μετά από καταγγελίε Χρυσή Αυγή, το θέμα πήγε στη δικαιοσύνη. Άφαγε 10 μήνε φυλάκιση, επειδή έγραφε. είχε σατυρική διάθεση και έγραφε χιουμοριστικά για διάφορα θέματα τη επικαιρότητα. Με πολύ ωραίο διασκεδαστικό τρόπο. Είχε κάνει γκέλ στη νεολαία, βεβαίω. Αλλά κάποιοι αυτά δεν τα πολύ θέλουν. Και από όπου μπορούν, όπου βρουν χαραμάδε, μπαίνουν μέσα με τη βοήθεια θεσμών και νόμων που είναι φτιαγμένοι για μια άλλη εποχή και για μια άλλη κατάσταση. Και προσπαθούν να κλείσουν όποιο στόμα. Μπορεί να κλείσει. Ο Έρμο ήταν ένα μόνο του. Έκανε αυτά που έκανε. Εύκολο στόχο. Τούριξαν τι δέκα μήνε. Βεβαίω, εφέσιμα κτλ. Αλλά όμω, αυτό δεν πάβει να είναι ένα χτύπημα ε, σε, στη δημοκρατία, στην ελεύθερη φωνή, στην ελεύθερη βούληση, στην ελεύθερη διατύπωση σκέψη, στο φρόνημα που είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά. Βεβαίω, δεν θα σταματήσει. Κανένα δεν πρόκειται. Ε, ίσα ίσα τον στηρίζουν όλοι. Και όλα αυτά το ακριβώ αντίθετο αποτέλεσμα φέρνουν. Μέχρι νεοτέρας βεβαίως γιατί δεν μπορεί ο καθένας μόνος του από το σπίτι από οπουδήποτε άλλο να δίνει τέτοιες μάχες. Η αλληλεγγύη είναι δεδομένη και της δικής μας εκπομπής που κοντά είμαστε μάλλον στη Σάτυρα. Όχι με αυτά που λέμε εμεί, με αυτά που λένε οι καλεσμένοι μας εδώ, πολιτικοί, πρωθυπουργοί, υπουργοί, εκλεγμένοι από τον πολύ σοφό, πολύ όρημο, σίγουρα, αν κρίνουμε από αυτέ τι επιλογέ, ελληνικό λαό. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κύριος Τερερές. Ναι, ο ίδιο. για την αγγελία που έχετε βάλει που χαρίζετε κάτι μαλτεζάκια. Μαλτεζάκια, τα σκυλιά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, θέλω να μάθω περισσότερε περισσότερες πληροφορίες, αν τα έχετε δώσει, πώς μπορώ να έρθω να πάρω. Τα δώσαμε. Τα δώσατε, ε. Τα δώσαμε σε ένα φούρνο. Mm. <laughs> και τα τρία. Και τα τρία, ήταν μεγάλη οικογένεια που θα τρουγε. Ν <laughs> <laughs> <laughs> Τη γάλα, Κανονικά ή άσφαιρα. Κανονικά, κανονικά, κανονικά. Κανονικά όλοι κάνουμε. Για να ξέρω, Μωρέ, τι θα σου φέρω στη φυλακή. Κανονικά φέρουμε, μου. φέρει τα άσφαιρα. Α από τα άσφαιρα τα έχει πάει στο Θεό τώρα. Βάζει συνέχεια φόρου. Τώρα με το παστίτσιο Αποστόλη σε βλέπω μέσα, το ξέρει αυτό. Ναι, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Πάω σιγά σιγά για να σου πω ότι θα σα βάλουμε και φωτιά μπουρδέλα να κάνετε όλοι στο Σύνταγμα. Άντε να πούμε, εδώ τρέπεστε λίγο. Σε εμά, πάνω. Αλλά όχι στο Σύνταγμα. Σε μια πιο ωραία πλατεία. Στην κολοπλατεία πλατεία Συντάγματο θα μα κάψει με στο πλάκκκι. Στην τα <laughs> που έχει και πιο ωραίο όνομα Ναι γεια σας Γεια τηλεφωνώ για την Αγγελία που έχετε βάλει Ποια Αγγελία Αγγελία Με το μαρτεζάκι. Ναι, ναι, το σκυλί. Ναι, ναι. Ναι, παρακαλώ, ενδιαφέρεστε. Ενδιαφέρομαι, ναι, ναι. Για ποια χρήση? Ε, εδώ, στο σπιτάκι μαζί μας. Για φυλακάς. Όχι, σπιτάκι, μαρτεζάκι δεν είναι μικρό. Τι φύλακα να είναι. Εδώ, σπιτάκι. Μην το βλέπετε ναι. μικρό, είναι διάολο αυτό. Δεν πειράζει. Το πιάνει, το κλέφτει, τον βάνει κάτω. Το <laughs> πιάνει και το βάζει κάτω. Και αρχίζει να το τι <laughs> <laughs> Και το κουνάει τα ποδαράκια. Έτσι παίζει, παίζει. παίζει. Μάλιστα, μάλιστα. <laughs> Τίποτα, εδώ μου. Είμαι στο σπίτι για παρέα, θα είναι. Καλό είναι, καλό είναι. Για οικογένεια είναι? Ναι, ε, για οικογένεια ζευγάρι είμαστε. Α, δεν έχει μικρό παιδάκι παιδά. κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, δεν έχουμε μικρό. Γιατί τα παιδιά... Τα βασανίζουν, ξέρετε. Ε, λίγο, ναι. Ε, λίγο ναι. Κάτι του κάνουν εκεί. Δεν σα πειράζει που το έχω βάψει μπλε. Τι χρώμα είναι, Μπλε. Ε, όχι, δεν μα πειράζει. Μπλε. Γιατί τι είχε, Τι είναι μπλε. Ήταν άσπρο και ήταν βαρετό και το έκανα λίγο έτσι πιο pop. Μα, το έκανα λίγο τη μόδα. Είμαι και λίγο ονειδήτη. Δεν ξέρω αν σα αυτό. Εάν ναι. Τίποτα, το έκανα Νέα Δημοκρατία το σκυλί. Ναι, πασόκ δεν γίνεται. Α, μισό, μισό. Άμα θέλετε κάτω το εσεί. Ά είστε τη συγκυβέρνηση. Συγκυβέρνηση, ναι. Ε, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, καθαρή η δεξιά. No, jednak Αυτά με το σκυλί. Υπάρχει, τουλάχιστον ή όχι. Υπάρχει, υπάρχει. Και έχει ένα προβληματάκι ακόμα. Και άλλο προβληματή, άλλο. δεν είναι τίποτα σοβαρό. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Άγριο Γαβγίζει όταν ακούει τσίπρα. Γαβγίζει όταν ακούει τσίπρα. Ναι, ναι. Έχουμε πρόβλημα εδώ, γιατί εγώ με τον Τσίπρα τα έχω καλά καταλαβήσει. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Μήπω δεν είναι για σας το σκυλί, είναι για άλλη οικογένεια. Δεν πειράζει, θα δώσω καλά χέρια, δεν είστε τώρα εσεί οι άπλυτε, οι ριζέ. Να έχετε και το σκυλάκι με στα πόδια, θα ψοφίσει. Εσύ ξέρετε, παρατήρησα. Π.L.A. 16 λέει τη Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί είναι. Και και είναι. είναι. Δηλαδή, άμα ήταν και αντικειμενική η δημοσκόπηση, ε. ούτε 6 δεν θα είχε. Και ξέρει, το κατάλαβα. Αυτοί οι κολόγεροι και οι κολόγεροι που σα βρίζανε και σα λέγανε ένα σωρό, τώρα το έχουν μετανιώσει. Τέσσερα εκατοστά έργα θα πάει η πιο υψηλή σύνταξη. Το οποίο είναι χαμπάρι. Φάρμακα δεν έχουν, νοσοκομεία δεν έχουν. Απάντηση στον διάλογο οι που του ψηφίζουν. Νομίζω φίστα. ότι θα πάνε έτσι κι αλλιώ. Το πει, δεν το πει. Ναι, ναι. Βέβαια το κακό είναι ότι θα πάμε όλοι μαζί μαζί. Μα αυτό λέω ρε, Πώ το λέω, Περίπου. Αυτό είναι το κακό. 50 χρόνια τα εγγόνια μα. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Πήρα να τη μαρτυρία μου του τον πρωθυπουργό μα. Πέστε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αντώνη μα. Να τον χαιρόμαστε και υπομονή να του πει. Είσαι σίγουρο. 128 και σήμερα. Εντάξει. Για ευρωεκλογέ. Για Για πουλελέ. Για πουλελέ. Κατάλαβα. Ε, κάτι άλλο. Ρε μα έχει κάνει βλάβη, έτσι. Τι. Ακούω και περιμένω να παίξει Σαμαράς παιδί μου. Εγώ, Σαμαράς. Έγινε. Γιατί εγώ είμαι αυτή που λέω το δυσάρεστο νέο. Ξέρεις τι φόρος. Γιατί δεν τα παίρνουμε από αυτούς που πρέπει να τα πληρώνουν. Το δυσάρεστο νέο δεν είναι αυτό. Το δυσάρεστο νέο είναι σκέτο φόρος. Το άλλο είναι... Συμπλήρωμα, λέει αυτό, επειδή δεν μπορεί να καταφέρει κάτι άλλο. Είναι μια άλλη μια, άλλη μια κοινική διαπίστωση. Έχουν συνηθίσει όλοι αυτοί οι εκλεγμένοι, οι οποίοι την πετάνε στα μούτρα του κόσμου κατευθείαν, είτε την ψήφισε είτε όχι, με μια μοναδική ευκολία. Και όλο αυτό το λανσάρουν και ω ειλικρίνεια, στο πλαίσιο μια ειλικρινού σχέση που πρέπει να έχει ο πολιτικό με τον πολίτη. Τώρα στα δύσκολα που περνάμε και τα μοιραζόμαστε όλοι. Με τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσε να το πει κάποιο. Το ψιλολένε βέβαια. Δύο Ελληνόπουλα τσακώθηκαν το πρωί στα κανάλια και πολύ στεναχωρηθήκαμε. Ποια ήταν τα Ελληνόπουλα: Ο Γεράσιμο Ριακουμάτο και ο Παύλο Χαϊκάλη. Η, η χώρα, πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι είδηση, έχει τελειώσει. Έχει εξαφανιστεί. Έχει μπει σε μια κατηφόρα χωρί επιστροφή. Αυτό θα θέλετε. Αυτό εκείνει, θα θέλετε. Όχι, δεν λύσει η χώρα. Εδώ είναι η Εδώ είναι η χώρα. Δεν ξαφνίστηκε καμία, καμία προοπτική για μένα. Το πλέον δεν το ξέρω. να πει ένα Θέλει να ακούσει Δεν θέλεις να ακούσει Δεν θέλει να ακούσει να να χώρα! γερά! αυτό δεν μπορείτε να κρατάνε γερά! Γι' αυτό δεν μπορείτε να κάνετε! Το Το είναι το Το έκανε Γιουσουρού, χωρίς εμείς το τέλος ο Γεράσιμος Γιάκουμάτους θα ακούσουμε και τη συνέχεια του, της συζήτησης της αδελφοκτόνας συζήτησης δυο αδέλφια, λινόπουλα να τσακώνονται στα παράθυρα και μάλιστα δεν καταλάβαμε και το λόγο είναι η αλήθεια, θα έχουνε τους δικούς τους λόγους και το Γιουσουρού δεν κάνει τίποτα Το Γιουσουρού Διεκδικής δικανονικές αποσυμιώσεις Έλα με τσάμπα μάγκες Κάντε το νομιστικό έλεγχο του κράτου Του χρέου να πούμε Καλά καλά Για και θα σα πάνε μέσα Όλους θα σας πάνε μέσα είναι πολιτικός διάλογος Μπορεί να κάνει τον κοινό για κουμάτο Παρακαλώ πάρα πολύ για τους διαλόγους και, <ΣΠΟ> και <Εγώ, θα> την <ΣΠΟ> δε δε δε δε δε αιρολογία. Ματι δεν ματι δε αιρολογία. γίνεται γιατί δεν δε δε μπορώ να πάνε συζήτηση. Δεν μπορούν να κουβεντήσουν. τον πολιτισμό. Δεν ακούσεις. Πολιτισμό που τον μυρίζεις. Βαρυγές φράσεις. Και βαριά απογοήτευση, ο ένας λέει ο άλλος δεν ξαναθέλει το γειωματάτο και κατέληξε αυτό είναι συγκλονιστικό βέβαιος, η φράση του γειωματάτο του μυρίζεις τον μου πολιτισμό. Μάθαμε πρώτον ότι υπάρχει, μάθαμε απο πιον Βάλετα, από το Χαϊκάλι και το Γιουσουρούμ είναι και αυτό με στον πολιτικό πολιτισμό, στην Κουμουντούρου και όλα τα υπόλοιπα, πολιτικός πολιτισμός ε, δεν κάνει τίποτα, παρακολουθεί αμήχανο τα ελληνόπουλα να τσακώνονται μετά από αυτό ε, ο ελληνικός λαός ε, ακούτε για κάτι σκυλάκια μέσα στο λαό είναι κάποιοι βάλανε πάλι μια αγγελία και δώσαν το τηλέφωνο ώρες μία με δύο το τηλέφωνο του Ρίαλ για κάτι μαλτεζάκια τα οποία χαρίζονται, όχι πολλούνται, χαρίζονται και γι' αυτό υπάρχει έτσι μια ομοβροντία ανθρώπων ανυποψίαστων που πήραν εδώ για να πάρουν σκυλάκι να έχουν συντροφιά. Μπρος. Γεια σα να κάνω μια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Εσεί είχατε την εγγελία για τα μαλτεζάκια. Τα μαλτεζάκια, ναι. Ε, υπάρχουν ακόμα. Τα δώσαμε, δυστυχώς, σε μια ταβέρνα. Α. Oh. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε, μπορείτε να τα δείτε, όμως, για να πάρετε μια γέφυρα δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα εκεί. Να σας πω, αν θέλετε την ταβέρνα, oh. σήμερα μου θα τα έβαζε σούβλα. Μπορείτε να τα δείτε μια τελευταία φορά. Oh. Αν και χαπεί ότι δεν θα σου ξαναπάρω γιατί και μου την είχε σπάσει λίγο και δεν είχα λεφτά για πέταμα τελικά ξανά πέρα. Καλή χρεια. Μπά τώρα βρήκε λεφτά για πέταμα, ήρθε η ανάπτυξη. Τάλι και ο Αντώνιο. Τίποτα. Βρέθηκαν και λεφτά για πέταμα. Λεφτά υπάρχουν για πέταμα. Ωραία. Κάμπει στο δεκάξι, εγώ θέλω μα. Μπάει να θα... πει σχετικά σου. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια παραγγελία για την λυπτική ελληνοφεια είναι εύκολο. Σε παρακαλώ, καλό πολύ, επειδή παίρνει πολύ αύριο δούλευμα και όλοι το παίζουν με τσάλια. Βάλε στην τηλεπτική ελληνία το βίντεο που δείχνει του κασυντιάρι ο... ο... να παίζει Paidbull με την ανάγκη δαπάνε. ήταν Γιατί δεν έβγαλε χρώμα Πορώ. Ναι χαίρετε Παρακαλώ τον κύριο Τερέρε θα ήθελα Ποιον? Τον κύριο Τερέρε Τερέρες εγώ είμαι ε, Χαίρετε ήθελα να σας πάρω ε, Ήθελα να σας πιέσω και την αγγελία που έχει Ήταν ισχύ ακόμη η Βρυβά που λέγομαι Για τα σκυλάκια. Ναι. Ε, τα έχετε ακόμη, μπορούμε να τα δούμε. Ενδιαφέρεται η χώρα μου πάρα πολύ. Τα έχουμε, τα έχουμε. Πότε μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σα και να Κοιτάξτε, έχουμε... Εντάξει, μπορώ να σα πάρω εγώ ένα τηλεφωνάκι, γιατί τώρα είναι να του αλλάξω μπαταρίε. Ναι. Έχουν τελειώσει. Ναι. Και δεν γαυγίζουν. Οπότε να φροντίσω άμα είναι να βάλω μπαταρίε και μετά να σα πάρω το τηλέφωνο. Να σα κάνω και χαρέ όταν τα δείτε και τέτοια. Α, τι μπαταρίε. Αυτοκίνητου. Ε, για τα σκυλάκια, έτσι λέμε. Για, μάλι... για τα σκυλάκια, ναι. Ναι. Μαλτεζάκι, μαλτεζάκι, αλλά ναι. ξέρετε τι ενέργεια Να λώνει αυτό. Δεν το βλέπετε έτσι την όλη ώρα στα δυο πόδια. Okay. Ε, να σα πω, είναι. Πόσο, πόσο μηνών είναι. Το ένα είναι στο μήνα του. Α, και είναι αρσενικό. Αρσενικό, ναι. Το κάστρο σε ένα άλλο αρσενικό. Δεν ξέρω, Πολύτε. στον κόσμο των σκυλιών γίνονται περίεργα πράγματα και κανεί δεν τα καραδικάζει. Κύριε Μίλτρο, έχετε το τηλέφωνο μου. Θα μου κάνετε ένα τηλέφωνο, όποτε μπορείτε, Σαββατοκύριακο να έρθουμε με το. Με μεγάλη χαρά. Να τα, να τα δούμε. Με μεγάλη χαρά. Λαφή, κόρη μου. Τώρα που τα είπαμε όλα αυτά και εσεί επιμένετε για τηλέφωνο, τέλο πάντων, να καλά. Σα ευχαριστώ Για, για. Γεια σα, θα περιμένω. Ναι, Κι αρχίζω από τον λακό. Κόπα, γεια σου φίλο. Όχι, μια θεία θα ξεσπαθεί κανεί. Έλα, μάνα μου. Καλά, εισαγωγεί μου. Καλά. Σου πω τώρα, ε, απ' την ώρα να χωριέμαι, γιατί πλέον ο φίλο μου ο, ο Χόρτη δεν θα είναι εδώ να γελάμε μαζί σου και να με κράζει, γιατί ήταν παλιό κομμουνιστή και αυτό ο σχορεμένο και με έκραζε για αυτά που σου έλεγα. Κι πολύ καλά έκανε ο άνθρωπο. Ναι, ναι, καλά έκανε. Να σου πω εντάξει, ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι είμαι κάπου στο κέντρο, έτσι. Στο έτσι, κέντρο. Εσύσαι είναι... η φύρα τη χώρα. Και μήναι. όλοι εσεί, του κέντρου. Εγώ θα λέγα κάποια στιγμή να παρατήσουμε όλοι οι Έλληνε στα κομματικά, τα είναι μαργισμένα Να τον πάρουμε. Αν είναι κάποιο καλό από το κέντρο σε κάποιο άλλο τομέα να τον πάρουμε. Όπω α μην μυρμπίλι καλά και τα. Καλό Ναι, ναι, ναι. Να εννοούμε κάποια στιγμή, φίλε, και να παλέψουμε όλου αυτού του κογύπου, αλλά όλοι μαζί, γιατί αυτή τη στιγμή πώ μου εσύ, εσύ, τώρα πέσω δεν υπάρχει ομάδα. Εσύ ποιον λέω, δηλαδή, φίλε. Ποιον προτείνει αύριο να πάει να μα εκπροσωπή στην Ευρώπη. Πιον. Το Τζίπρα! Το Τζίπ. Ποιο θα το πράκη που κάνει του μπέρματικά. Ποιο να κάνουμε. Το Τζίπρα αυτό θέλει ο κόσμο. Τι να κάνουμε. Το Τζίπρα. Θα μα πειώ. Αφού το λέει. Ε! Πιόρν! Το καμένο τον χοντρό τον ποιον, ποιον, καμένο το να δουλεύω. Ποιο το θα με τον χοντρό, τον καμένο το λεπτό, τον αδύνατο, τον πιτζικά, τον τσίπρα. Ε, θα μπει εσύ, θα πάνε τα χωρίνα τον αρχαγίων να μα εκπροσωπίζει στην Ευρώπη. Το τσιπράκι ο καμμένο ποιο δραματικό, καθένα Τώρα εντάξει, επειδή τότε, θα μπορούσα να βγω εγώ. Αλλά να το προτείνω κι άλλη. Μόλι λεπού εσύ είσαι πολύ ωραίο για να κριτικά όπω και όλοι οι ομουνιστέ και αριστεριστέ και αντίστοιχο. Όχι, Αλλά... μπορώ και να κυβερνήσω. Θα μα βγάλω από την κρίση. Ναι, τα να Συνγά γιατί τι μπορούσα να κάνω άλλο, άσε μας το λένε αυτή το λέω και εγώ εγώ γιατί δεν μπορώ να κυβερνήσω, μπορώ ρε να κυβερνήσω, και να κυβερνήσω μάλλον να κυβερνήσω όπως θέλετε κιόλας, όπως κυβερνήσαν κι άλλοι και να τα φάω, γιατί να μην τα φάω εγώ γιατί να τα τρώνε όλοι οι άλλοι, θα τα φάω εγώ απ' τις τράπεζες, απ' τα ταμιευτήρια από όπου γουστάρεις τριμματινικά, όχι εγώ θα βγω, κατεβαίνω σε εκλογές, το πήρα απόφαση. Σας ρωτάω πώς θα ήταν η κατάσταση αν αυτή εδώ η κυβέρνηση δεν υπήρχε Απάντηση σύντομα στο εκλογικό τμήμα της γειτονιάς σας Γιακουμάτως Τι δεν έχει ο Γεράσιμος Γιακουμάτως Έχουν σήμερα όλες οι εφημερίδες στη δήλωση του Πρωθυπουργού χθες πηγαίνετε στα καφενεία και πετάξτε χειροβοβίδες στο Τσίπρα επιχειρήματα δηλαδή έτσι, στη γιορτή, ε, το είχε η δημοκρατία εντάξει, αλληγορικά, εννοεί αυτό. αλληγορικά βέβαια ε, εντάξει, είπε... Εντάξει. είπε με επιχειρήματα να δω και το Σαμαρά με σορτσάκι πετάει χειροβοβίδα λοιπόν, και να θραλαδώ δε με η δημοκρατία λέει, το λέει, λοιπόν. δικιά σου επιμερίδα είναι δικιά μου είναι εγώ έχουμε έρθει λοιπόν, πάμε να δούμε και να ευχαριστούμε τον κύριο Φανακού Επειδή μιλάνε όλοι μαζί και χάνουμε τα καλά, εγώ δεν έχω το χαρτί τουαλέτα. Ήταν η δήλωση για Μουγιακουμάτου. Βεβαίω, ο συνειρμό για κάποιον που πετάει χειρομοβίτη είναι να φορέσει ορτσάκι. Έτσι τον έχει στο μυαλό του, δεν θα επέμβουμε περισσότερο. Τι να πει κανεί για αυτά, πάμε σε έναν άλλον ερωτευμένο τη ιδία παρατάξεω. Κιόρταζε χθε ο αδελφικό σου φίλο, ο Αντώνης ο Σαμαρά. Μου έχει πει εμένα επανειλημμένο τηλεόραση, Ο Σαμαρά είναι αδελφικό μου φίλο. Και πιστεύω ότι συνεχίζει να είναι. Το είπε χρόνια πολλά. Αλλήμον, δεν μπορεί να μην είναι γιατί είναι ο πρόεδρό μου. Έτρεξε για τον Αντώνη, ήμουνα στην ομάδα του. Ναι. Αλλά ο πολιτικό μου είναι ο κόσμο Καραμάλης Για να μην μπερδευόμαστε. Είχαμε μπερδευτεί, είναι η αλήθεια. Και τώρα μα τα ξεκαθάρισε και νιώθουμε και πιο ευτυχεί γιατί είναι καλό να είμαστε ξεμπερδεμένοι σε σχέση με του πολιτικού και του άλλου έρωτε του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Καταλάβαμε, το είχε πει και παλιά, αλλά τον είχαμε χάσει από τα παράθυρα. Ευτυχώ κάθε μέρα τον βγάζει κάποιο. Και έτσι η ζει και πάλι στιγμέ πολύ έντοξε. Είπα... Είμαστε λίγοι και ήρθε η ώρα Αγαπητέ Γιώργο να κλείσω Θέλουμε να ζήσουμε ω Έλληνε και θα ζήσουμε Θέλουμε να ζήσουμε ως Έλληνε Γιατί είμαστε απόγονοι μιας μεγάλης ομάδος Του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Πλάτουνα, του Αριστοτέλη Αλλά ποιος θα μας φέρει πίσω τα όνειρα Με αυτό το ερώτημα σας αποχαιρετούμε για σήμερα Γιατί είμαστε απόγονοι μια μεγάλη ομάδος Δεν έβρισκε τι να πει Το κλασικό του μεγάλου Αλεξάνδρου, του Αριστοτέλη και των υπολείπων ό,τι έχει δει σε άγαλμα στην ευρύτερη περιοχή της συμπρωτεβούσης. Με αυτά φτάνουμε στο τέλος και με αυτόν τον προβληματισμό. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γέννης Παπαδόπλος Μαγκαζίνο. Εμείς το βράδυ, πως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στον Α τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, στις 10 παρά 10. Γεια σας. Όλοι, Έλα. Πού σε κρύβουν για να σε πιάσουν, ρε παγκάσα, υποθέω να ζητούσα θα τον έπιανα. Από τα πόδια. Τι έγινε, καλά είσαι. Καλά, εσύ. Καλά, γόρι με εσύ. Μόνο σου ζέ. Θε παραίτησα. Όπα. Θε παραίτησα να έρθω. Προσφέρει. Αλλά. Όπα. Προσφέρω, Τζάκι. Άλτσα. Εσύ. Ρε φιλό. Μόρτι. Και κάθε μου μόνο μου τόση ώρα. Και δεν μιλά και με ρωτιάρι πολύ. Ερωτιάρι εγώ να δει μαρά μου. 15... Και είμαι και συνειδητοκούλησαι. 15 Νοέμβρη. Ρε. Και όμορφο και τροπαλό, όπω λέει ο κόσμο, τα λέω εγώ. Να Αν θέλω, λέει. Oh. Έλα να σε κάνω πατίνι, έλα. Να μετακλοπή. Έλα γεια. Ε, δεν μου λε, άκουσε για την καταδίκη σε 10 μήνε του Ελοίζου για το γέροντα παστίτιο. Ναι. Και τι έχει να πει γι' αυτό, Ότι α. η δικαιοσύνη αποδίδεται όπω πρέπει και όπου πρέπει. Α, α, εντάξει. Ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Ναι, ναι, βέβαια. Όπω είπε βέβαια. ο Τουρνάρα, ο Χουρατατζή. Ναι, είναι έτσι. Δεν το είπε είναι είναι έτσι. Έτσι. ο Τουρνάρα. Το, το, το είπε ο Βρούτσις. Α, ναι, τα μπερδεύω αυτά. <laughs> Όλε οι μουργέ ίδιε είναι έτσι κι αλλιώ. Νέα καλής παραποστολή. Ναι. ναι. Μου το τηλέφωνο ο Νίκο Ατριμπιτζάδο ταξί. Ωραία. Έχει το έχει εσύ ακόμα το ταξί. Δοκιμάζει μου, δε. Όχι, όχι. Το έδωσε. Ναι. Πόσο το έδωσε. Τι σε νοιάζει, τώρα πάει. Ε, εντάξει, πόσο το έδωσε να μάθερε, παιδί μου, πόσο παίζουν οι ιδιώτες, Γιατί μα ράδε ξέρω την απικρή. Πάει, πέταξε το πουλάκι τώρα πάει. Ε, το πουλάκι, πέταξε πόσο το έδωσε, σου είπα. 200. 200, 200 ευρώ καλέτη, χιλιάρικα. Ποιο θα τα δεινε. 200... Όχι, το ταξί μόνο. Η άδεια μαζί σου λέω. Την άδεια την έκανα δώρο. Πρε μέσα μα από το χ Δεν <συκτήρι> μπορεί, παιδί μου, πόσο τόσα. Σιγά, μισού, πω τόσα. Φύγε από το χάμο. Ό,τι θέλω, έκανα, λογαριασμό στο σπιτικό μου. Ε, πλάκα μου, κάνω το χειδείο. δύο μωράση μα ησυχία μας Είχα τις δουλειές μου, έχω και σένα. Κουτσομπόλη. Ωραία, λοιπόν. Να σου πω κάτι, άλλο, μου πω ότι πολλά. Ναι, ναι, και θα Θα πάρει ταξί από μένα, ούτε που θα δει. Σιχτήρα από το κάνω. σου δίνω, δεν σε δεν το λένε που μπλέξανε ε, Εγώ είμαι που εσύ είσαι τι Ε ωραία τι θες και μπλέξεις με αυτού, θα σου φύγει το όνομα Μην μπλέξεις μαζί μου φύγε Ναι, γεια σα. Γεια σας. Παίρνω από τη Μακεδονία, από τη Σκύδρα, από τον Ιωνομό Πέλα. Ωραία, εντάξει, δεν χρειάζομαι και διεύθυνση, πε αυτό που είναι. Α, α, τώρα στην Ελληνοφρένια έπεσα. Ε, πού πέσατε. Λοιπόν, δεν μου λε, Αποστόλιο είσαι. Ναι. Λοιπόν, οι αγρότε, ξέρετε τι θέλουν. Τι. Να έρθουν να του πάρουν τα χωράφια και να του δίνουν 50 ευρώ το στρέμμα ενίκιο. Και του τα χαρίζουν τα χωράφια γιατί δεν βγάζουν ούτε 50 ευρώ. Και θέλουν να του κάνουν επιχειρηματίε να πληρώνουν και ο Το πρώην ΤΕΒΕ. Εδώ δεν μπορούν να πληρώσουν τον ΟΓΑ. Πήγα χτε στο Δημαρχείο και ο αρμόδιος υπάλληλο μου έφερε εκατοντάδε ονόματα που δεν θα μπορούν να πληρώσουν τον ΟΓΑ που είναι 200 ευρώ το εξάμηνο. Και θα του κάνουν να πληρώνουν ο ΑΕ 600 και 700 ευρώ το δίμηνο. Δίκιο μου φαίνεται. Έχω... Καλό και δίκαιο. Δίκιο. Λοιπόν, μπορώ να βγάλω κοστολόγιο. Εμεί έχουμε ροδάκινο εδώ πέρα. Τι στοιχίζει το στρέμα και τι αφήνει. Έρχονται πολλέ φορέ μπαίνουμε μέσα. Γι' αυτό δεν τα δουλεύει κόσμο. Θα όλα. Αλλά το Νίκο πώς θα μπορώ να το βρω. Έλα, αποσταλεί. Έλα, ω τέλειωση μου πήρα και πριν και πριν ταξίδε. Τι θες ρε φίλε, με έχει ζαλίσει να πούμε. Δεν σου δίνω ταξίδε. Όχι, έχω ζαλίσει, Μωρέ, μου κλείσε το τηλέφωνο να πούμε. Καλά σου κάνω. Έχει άλλο αυτοκίνητο τώρα. Δεν έχω ρε, μα καλά με ήσικο. Μένες... Και τι να το κάνει το ταξί. Τερίς. Δεν μπαίνει άνθρωπο μέσα. Άρα νεκροφόρο που παίρνουνε συχνά. Ε, η Λευκή Εβδομάδα ήταν πρόταση της και Ξενοδόχων mm. και μαθαίνω τώρα ότι η Ένωση Κρεοπολών θα ζητήσει από το Σαμαρά Την αιματήρια εβδομάδα Ναι, ναι, να μειωθεί η διάρκεια της Αρακοστής κατά δύο εβδομάδε, προκειμένου να τονωθεί η κίνηση στι κραταγορές Α, ωραίο το μ' Σαμαρά το βλέπεις ειδικά Λοιπόν, πρώτο σταθμό σε ακροματικότητα, Real FM. Πρώτη εκπομπή σε ακροματικότητα, ελληνοφρένια με 20,67%. Πού τα είδε καλέ αυτά, α? Αυτό σημαίνει ότι ένα στου πέντε που ακούει ραδιόφωνο, αυτή τη στιγμή ακούει ελληνοφρένια. Α. Συμπέρασμα. Συγχαρητήρια στον Καλαμούκη. Άντε και σε σένα να μην παρεξηγήσετε. Άι, Μωρισούλα. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού, γιατί βρισκόμαστε όλοι σε πόλεμο επιβίωση και όπω ξέρετε, όλοι προσεύχονται. τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Σας το ακούω πιο ρε Δεν θα μου μιλά αν δεν κάνω τους σταυρούμες. Ερώτηση. Το σκυλάκι μου που εγώ το έχω. Τον Πρωθυπουργό. Τι θα το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι η Γερμανιβόδια είναι Σας ρωτάω Πώς θα ήταν η κατάσταση Αν αυτή εδώ η κυβέρνηση δεν υπήρχε